Oh Έχετε καρτούλα, δεν έχω καρτούλα στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πριν εσύ έχει, έχει καρτούλα στο μπρελόκ μαζί με αρκουδάκι, ευχούλι και κλειδιά. Πολλά κλειδιά, πολλών ειδών κλειδιά και φακό μικρό, αρκετά μικρό φακούλι. φακό Όλα μαζί κάνουν ήχο γνώριμο όταν περνούν από επιφάνεια. Όταν επιστρέφουν στο χέρι, γίνονται για λίγο παλάμι, για λίγο μπεγλέρι, σε λίγο τσέπι. Μετά η σειρά μου, ναι, ναι, ναι. δεν έχω καρτούλα, δεν μπορώ να ανοίξω και την τσάντα γιατί είναι κολλημένη αλλά και okay, την ανοίγω βάζω με τη σειρά τριμμένο τυρί και έτσι από τορτελίνια ανοίγω άλλη τσάντα ύστερα από υπόδειξη ευγενική κυρίας από τον άλλο αέρα γιατί... Δεν πρέπει να μπλέκουμε τα φαγώσιμα με τα χημικά, και όλα χημικά είναι, παιδί μου. Τέλος πάντων, ανοίγω πιο εύκολα τη δεύτερη τσάντα. Βάζω μέσα πολύ αγαπημένο σαμπουάν. Α το πω, σαμπουάν μπύρας. Βάζω, βάζω, οδοντικό νήμα. Βάζω και πανάκριβες γαμεμένες μπαταρίες, γαμιόλιδες γαμμένα. Βάζω, πληρώνω, δίνω 20 λεπτά για στρογγυλά αρέστερα. Συνεχίζω στρογγυλό από το χειμώνα στο και μου στο λαιμό, με κοιτάζω πνιγμένο σε βιτρίνα φούρνου, Σωματέμπορα. Συνεχίζω, περπατάω, περνάω απέναντι ψωμί από πολύ ευγενικό φούρνο. Αλλά το ψωμί πολύ μαπα. Τέλο πάντων, δίπλα για σπίρτα, αστειάκι όπω κάθε φορά με το περιπτερά. Περπατάω, στρίβω αριστερά. Ο δρόμο που κόβει το δρόμο που βρίσκεται το διαμέρισμά μου, που, που, που, που με τίκ, Την τάξη, τι μαλακίσ είναι αυτέ το διαμέρισμα που μένω. Φτάνω στην πλειωτή. Συνήθω όλα τα περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην πλειωτή. Τώρα δεν συμβαίνει τίποτα. Ανεβαίνω μερικού ορόφου, του υπόλοιπου με τα πόδια για καλή, καλή γυμναστική. Φτάνω ιδρωμένο. Ανοίγω πόρτα, λέω να συνεχίσω το ζήσταμα. Ενώ βάζω να ζεστάνω νερό. Μετά από λίγο το κουδούνι δεν χτυπάει γιατί είναι 5 χρόνια χαλασμένο. Αλλά χτυπάει ένα πάτη. Πάω στο θρυοτελέφωνο με τρεξιματάκι και συνεχίζω. επιτόπιο, επιστρέφω. Ανοίγω την πόρτα σε λίγο. Μπαίνει δροσερό αεράκι που σφυρίζει. Πέφτει πάνω μου, με αγκαλιάζει. Μου σφυρίζει τώρα στο αυτή. Γυρνάει, με φυλάει, γυρνάει στο άλλο αυτή. Και, και μου λέει με μια ανάσα, μια φωνή: μούλιψες μούλιψες σήμερα, εσύ. Όταν λέμε αεράκι, εννοούμε αεράκι. Ναι, μαλάκα. Να το διευκρινίζει ε, όμω, ε, ε, ε, ε,